Τα βιβλία είναι κουραστικά Γιατί λένε πολλά, ακόμα και τα λένε Λέει η μουσική είναι βαρετή Γιατί διασπίρει το κορμί της ελεύθερα μετά το ελεύθερο, ελεύθερο μετά το επίχρημα